1001. Στο γενικό, στα γενικά αρχεία του κράτους ε, στη Σύρα ε, μιλάμε με την κυρία Κεχαγιά ε, Λέγομαι Κεχαγιά Εφημία Είμαι κάτοικος Ερμούπολης Έχω γεννηθεί εδώ 3 Δευτέρου 1946 ε, Ο πατέρας μου Νικόλαος Κεχαγιάς γεννήθηκε το 1907 περίπου εσείς τι δουλειά κάνετε. Εγώ είμαι συνταξιούχος σωτέ και τώρα αυτό το διάστημα βοηθάω λίγο τον αδελφό μου εδώ στη ΣΥΡΟ που έχει ένα, μικρό, έχει ένα ζαχαροπλαστείο και για κάποιες ανάγκες παραμένω εδώ αυτό το διάστημα. Ε, να μιλήσω για τον πατέρα μου. Ε, γεννήθηκε στον Άγιο Γιώργη Τσιφλίκη Σμύρνης το 1907 περίπου. Είναι, ε, να μην αναφέρω αυτή τη στιγμή το χωριό όπως είναι εκεί, ε, να πείτε τα δεν πειράζει, δεν, δεν με έγιναν με τη σειρά. Ναι, είναι ο πατέρας του, λεγότανε Δημήτριος, η μητέρα εφημία, τα άλλα παιδιά, φιλή, γαρουφαλιά, ανέστης και βασίλης και τελευταίος ήταν ε, μικρότερος ο πατέρας μου. Ε, απομόρφωση, στην, ε, όταν, είχε, όταν ήταν ένα διάστημα μετά στη Σμύρνη, γιατί μένανε σε ένα μακρινό χωριό παραθαλάσσιο Το, το, χωριό. το χωριό το λέγανε Τσιφλίκη Αγίου Γεωργίου και ήταν παραθα... παραθαλάσσιο και θέλω να πω ότι πριν το 12-13 περίπου, οι Τούρκοι εκεί το, το έκαναν, οχυρό, έκαναν οχυρό αυτή την περιοχή και τους αποζημίωσαν λίγο και τους έβγαλαν και τους ανάγκασαν να πάνε μέσα στη Σμύρνη. Οπότε με αυτά τα χρήματα που τους είχαν δώσει και κάτι άλλες οικονομίες που είχανε, αγόρασαν ένα σπίτι στη Σμύρνη εκεί. Ε, ε, βέβαια εκεί στο πατρικό του ήταν πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση, είχαν κτήματα, είχαν εργάτες και ζούσαν ας πούμε από αυτές τις εργασίες που κάνανε. Η ε, αδελφή του, για την ηλικία θέλω να πω ότι Ηταν τότε 13 χρόνων ο πατέρα μου, το 22, και η μεγαλύτερη αδελφή περίπου. Ηταν 13 χρόνων ο μου και η μεγαλύτερη αδελφή περίπου 22 χρόνων. Τα άλλα τα αδέλφια 20, 16. Ε, το επάγγελμά του ήταν πάντα ζαχαροπλάστης λοκουμοποιό. Η μόρφωση που είχε ήταν. Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης. Ε, όταν ήταν ε, εκεί γύρω 13 χρονών, ε, φύγανε και πήγανε στη Σμύρνη. Γιατί όπως είπαμε, τους, το έκαναν ο χειρό την περιοχή εκείνη, ο χειρό οι Τούρκοι, και τους αποζημίωσαν και πήραν ένα μικρό σπίτι μέσα στη Σμύρνη. Όλη η οικογένεια εκεί. Ε, βέβαια ήταν αρκετά ευπορεί, είχαν κάποιες οικονομίες γιατί είχαν τη γιαγιά του, η οποία ήταν από ό,τι μας έχει πει αρκετά πλούσια. Ε, Στη Σμύρνη, στον Άγιο Δημήτριο Σμύρνη, αλλά βέβαια τότε δεν, είχανε, δεν είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν αφού είχαν, τους είχαν α, κρατήσει τα κτήματα και με αυτά τα λίγα, με τις λίγες οικονομίες και με κάτι χρυσαφικούλια που είχαν, δηλαδή πουλούσαν και μπορούσαν να, να συντηρηθούν. Ε, τα παιδιά πήγαν στο σχολείο, σε αυτή την Ευαγγελική σχολή και η αδερφή, ας πούμε, είχε ασχολίε με τη μητέρα στις, στα οικοκυρικά. Ε, οι σχέσει. Οι σχέσεις ε, ήταν από μέτριες ω καλές με τους Τούρκους εκεί. Ε, επειδή, υπήρχε, ε, επειδή υπήρχε πολύ πατριωτισμ, πατριωτισμός ε, και σε εθνική ορτή όπως 25η Μαρτίου έβαζαν κάποιες σημαίε και η οικογένεια και η χαλιά έβαζε μεγάλες σημαίες ελληνικές ας πούμε έτσι για να δείξει. Ναι και αυτό ας πούμε ε, μερικούς δεν σανεσχετούσε αυτή η κίνηση που έκαναν. Ε, τη, γιατί την Ελλάδα την αντιλαμβάνονταν με μεγάλο ενθουσιασμό πάντα. Ε, η ζωή τους κυλούσε σχετικά καλά εκεί, τώρα σχετικά με την αναχώρηση Ε, τώρα σχετικά με την αναχώρηση, λόγω μεγάλου, λόγω μεγάλου πατριωτισμού η οικογένεια είχε δημιουργήσει και αντιπάθειες και με τα επεισόδια του διωγμού κρύφτηκαν εκεί σε κάποιο διπλανό σπίτι όλοι μαζί για να σωθούν. Γιατί συγκεκριμένα πήγαν να ψάξουν το σπίτι του και χαγιά, και όπως λέγανε, ε, για να τους αρπάξουν ή να τους φυλακίσουν, να τους σκοτώσουν. Αλλά ε, επειδή πρόλαβαν και κρύφτηκαν μέσα σε κάποιο σπίτι χείρα, ε, αυτή την τελευταία στιγμή άκουσαν που έλεγαν εκεί ότι δεν θα μπούμε στο σπίτι της χείρα, αποκλείεται να είναι εκεί. Εδώ μένει μια χείρα και έτσι σώθηκε η οικογένεια. Και ύστερα κρυφά μάζεψαν ότι είχαν, ας πούμε... Από οικονομίες, από ρούχα, από αυτό. Και όταν, έγινε η... όταν έγιναν τα επεισόδια, ε, προσπάθησαν να φύγουν κρυφά προς το λιμάνι. Αν τω μεταξύ, ήθελα να σας πω ότι τον παππού μου τον είχαν πιάσει οι Τούρκοι. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πότε και τον είχαν εχμαλωτήσει. Και τον Είχομαι, τον ξαναείδανε. Ε, Δημήτριο. Δημήτριο Κεφαλή. Ο ήταν, ο, ήταν εκτιματίας και η γιαγιά μου ήταν δασκάλα και διατηρούσε μια βιβλιοθήκη εκεί στο χωριό, στο, στο πρώτο χωριό, α πούμε, πωμένα, ναι. διατηρούσε μια μικρή βιβλιοθήκη σε πολύ καλή κατάσταση. Ε, μετά χάθηκαν όλα αυτά. Ε, μετά που θέλανε να φύγουνε, ανάγκασαν τον πατέρα μου που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 Έφυγε όλη η οικογένεια, δηλαδή. Έφυγε όλη η οικογένεια, αλλά υπήρχαν και φυπού. Ο παππούς, ο οποίος έμενε στην Τουρκία, δεν ξέρα, δεν ήξερε κανείς τι έγινε. Τον πήρανε στη... στις φυλακές και από εκεί πέρα δεν ξέρω δεν μάθανε ποτέ. κανείς ποτέ τι τίποτε τι έγινε. Ε, τώρα υπήρχαν και άλλοι συγγενείς, ε, δηλαδή από... Α, υπήρχε και μία θεία, η οποία ήταν δηλαδή αδερφή του παππού μου η οποία και αυτή με την οικογένεια μετακόμισε μαζί τους, ήταν η χείρα και ήρθε και εκείνη στη Μητυλίνη. Αλλά μείνανε λίγο καιρό στη Μητυλίνη, γιατί είχε πολύ συνωστισμός, δεν υπήρχαν, ξέρω αυτές οι, ε, ξέρω, οι παράγγες, ε, ε, που θα μπορούσαν να τους φιλοξενήσουν και να τους στεγάσουν και φύγανε και ήρθαν στην Αθήνα. Στην Αθήνα έμειναν α, στα, στο Βύρονα, εκεί στα προσφυγικά. Ε, Εμειναν στα προσφυγικά. Προσπάθησα, ας πούμε, να προσαρμοστούνε με τον τρόπο ζωή στην Ελλάδα γιατί είχαν μάθει στη Σμύρνη άλλο τρόπο ζωής, είχαν μάθει, δηλαδή ήταν καλύτερα και οι συνθήκες εδώ ήταν περισσότερο δύσκολες. Και οι συνθήκες υγιεινής και, και ο, η, προσαρμογή, η προσαρμογή με τον κόσμο. Ε, σε κάποιο διάστημα πήγε η αδελφή του πατέρα μου, η οποία ήταν και μεγαλύτερη σε μια σχολή και εντύματος έτσι για να συμπληρώσει τη μορφώσή της. Τότε τα κορίτσια αυτά μπορούσαν να κάνουν. Ε, αλλά μετά, επειδή ε, γνώρισε η μεγαλύτερη αδελφή αυτή η φιλή, γνώρισε κάποιον ο οποίος είχε σχέση με Θεσσαλονίκη, μικράς της και αυτός Μιχαηλίδης, ε, αναγκάστηκε όλη, όλη η οικογένεια να ακολουθήσει την αδελφή. Και πήγανε στη Θεσσαλονίκη. Πουλήσανε αυτό το σπίτι που είχαν στο Βίρο, στο στα προσφυγικά. Και εκεί στην Εγνατεία ανοίξανε ένα μικρό ζαχαροπλαστείο. Τα τρία γόρια, ο πατέρα μου μικρότερο, και είχαν μάθει εκεί την τέχνη. Εκεί δηλαδή στη Θεσσαλονίκη μάθανε την τέχνη. Οι δουλειέ δεν πήγαιναν και πολύ καλά, τα παιδιά τα, τα δύο μεγαλύτερα παντρευτήκανε, δημιούργησαν οικογένειε και ο πατέρας μου σε κάποια στιγμή ήθελε να αλλάξει εκεί, ήθελε να φύγει από τα παιδιά γιατί ήθελε να δημιουργήσει κάτι μόνος του και επειδή υπήρχαν εδώ οι συγγενείς, ο Παυλίδης, εξάδελφος και ο, Οι... όχι, ο Παυλίδης, εξάδελφος, δύο αδέρφια, τον κάλεσαν εδώ, για... έστω και για δοκιμή, επειδή ήταν και καλός μάστορας να έρθει να δείξει εδώ ναι. την τέχνη, ας πούμε, τη ζαχαροπλαστικής. Ε, τον πρώτο καιρό υπήρχε δυσκολία, δεν, δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί από εκείνον, εμένα με τον κύριο Σικουτρί. Σε ένα δωμάτιο που ήταν ε, δυο-τρία κρεβάτια, άλλοι μένανε δυο-δυο, άλλοι μένανε ξεχωριστά. Ε, δούλεψαν σκληρά, ε, είχαν, υπήρχε, υπήρχαν δυσκολίες τότε και εργάστηκε και με τον κύριο Παγόνη, ο οποίος και αυτός είναι μικρασιάτης και λουκουμοποιός. Επίσης και με τον Απέργη. Και αυτό ο ζαχαροπλάστη. Ε, οι δυνατότητε ήταν περιορισμένε τότε σε πολλά πράγματα. Οι ντόπιοι ήταν λίγο καχύποπτη, με του ξένους τους αντιμετώπιζαν με δυσπιστία. Ε, επειδή υπήρχαν αυτές οι δυσκολίες, θεώρησε καλύτερο ο πατέρας μου να φύγει για λίγο να πάει να γυρίσει στην Αθήνα. Να μήπως εκεί βρει, ας πούμε, την τυχή του ή το μέλλον του. Ε, Πήγε, αλλά δεν μπορούσε να, να σταθεί. Δηλαδή, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες μόνος του. Και ξαναγύρισε πάλι στη Σύρο. Ε, μετά, μέσω του κυρίου Παγώνη γνώρισε τη μητέρα μου, η οποία ήταν η μεγάλη οικογένεια εδώ η μητέρα μου και α πούμε τον περίελβα, αλλά με αγάπη, με στοργή. Η μητέρα ήτανε ντόπια. Η ή... μητέρα Συριανή, αλλά η κατογή από, από τυχείο. Ε, είχαν, ήταν πολλά αδέλφια εδώ και έτσι επειδή και ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός άνθρωπος και ήταν εργατικός, ευσυνείδητος ας πούμε και μέσα στην αγορά σιγά σιγά απέκτησε εμπιστοσύνη και τον αγαπούσανε πολύ. Τώρα θέλω να πω ότι ε, άνοιξε ένα μικρό μαγαζί στην παραλία. Εκεί τώρα πρέπει να ήταν πριν τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο ήταν. Όχι, μετά τον πόλεμο ήταν. Ήταν μετά τον πόλεμο γιατί η μητέρα μου παντρεύτηκε με τον πατέρα μου το 40, αλλά είχαν δηλαδή άρχισε να δημιουργείται η οικογένεια το οποίο δεν πήγε καλά και έκλεισε. Ύστερα με τον κύριο Σικουτρή έκαναν διάφορες εργασίες ε, στη ζαχαροπλαστική, έκαναν διάφορα κατασκευάσματα, ξέρω εγώ γαλακτερά, τα και τα οποία τα πουλούσαν από περιοχές σε περιοχές χωρίς Ο να... είχε μαγαζί ή ήτανε μάστορος και αυτό. Ήτανε και αυτός μάστορας. Δούλευε για άλλους. Έτσι, στην αρχή δεν είχε μαγαζί. Δηλαδή δουλε... δεν ξέρω... δούλευε πάντως πολύ με τον πατέρα μου και είχα να δουλέψει και στον Απέργη. Μαζί δηλαδή ήτανε πολύ φίλοι αυτοί οι δυο. Αλλά τα πρώτα χρόνια ήτανε δηλαδή με κάτι κινητά... Εγώ δεν τα θυμάμαι, τα θυμάται η μαμά μου, τα θυμότανε. Έτσι σαν καρότσια που πηγαίνανε παλιά στα πανηγύρια και βάζανε τα πράγματα και πουλούσανε. Ε, και σιγά σιγά δηλαδή ήταν και άνθρωποι του εμπορίου και επέκτησαν και οικονομικά. Ε, μετά είχανε κάποια, είχαν, τους δόθηκε κάποια ευκαιρία και μπήκαν μέσα όσο... Ως έχει να πούμε τώρα πώς το λέγανε τότε, σαν σε ένα καΐκι, Είναι δηλαδή συνετέρησε να, συνε, ναι, ένα καΐκι, τον αυλώσανε βέβαια με κάρβουνο, το οποίο αυτό που από την Ικαρία. Αλλά κάποιο, σε κάποιο διάστημα βούλιαξε το καράβι. Άλλοι λέγανε ότι το βουλιάξαν, άλλοι λέγανε ότι με τη φουρτούνα βουλιάξε σταθήκανε πάλι μέσα στην αγορά δηλαδή επειδή ήταν πολύ αγαπημένοι μετά όλοι οι μικρασιάτες και είχαν μία... είχανε αντιθέσεις με τους ντόπιους, τους χωρικούς οι οποίοι στην αρχή δεν τους ήθελαν γιατί νόμιζαν ότι ήρθαν να πάρουν ας πούμε, να αγοράσουν και να φτιάξουν και να, να τους αντιμετωπίσαν δηλαδή κάπως αρνητικά τους, ναι, ότι θα να πάρω της γης τους. Ενώ τώρα στη συγκεκριμένη, στη σημερινή ας πούμε, ε, εποχή, όλοι οι καθολικοί είναι που είναι οι διοκτήτες. και πολύ λίγοι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που έχουν και άλλοι που δεν έχουν. Εν πάντων τα κατό, κατόρθες, ας πούμε, να επιβιώσουν. Ε, στη συνέχεια άνοιξε και ένα άλλο μαγαζί ο πατέρας μου Εκεί που είναι τώρα, δίπλα ακριβώ εκεί που είναι το Σιωκωτήτο. Το σημερινό τη αγοροπλαστείο. Στην αρχή πήγαινε καλά, μετά πάλι επειδή βάζανε και κάποια χρέη και όλα αυτά, αναγκάστηκε πάλι να κλείσει το μαγαζί. Και σιγά σιγά δηλαδή ήταν πολύ, ήταν πολύ δηλαδή καλά. Σιγά σιγά άρχισε η ζωή να αλλάζει για αυτούς, ας πούμε. Υπήρχε εμπιστοσύνη και οι ίδιοι οι παλαιότεροι οι Συριανοί ντόπιοι ε, τον εκτιμούσαν, όχι μόνο τον πατέρα μου, τον σικούτρι και όλους τους άλλους. Ε, θέλω να πω τώρα για την κατοχή λίγο, εκεί που υπήρχαν δυσκολίες και δεν είχε ακόμα ανοίξει το μαγαζί, κάποιο μαγαζί. Στο σπίτι υπήρχε ένα τρόπο εκεί της μητέρας μου, το πατρικό, που έφτιαχνε εκείνος με διάφορε ταφίδε, με ξέρω από τα δέντρα, κάτι παρασκευάσματα και έτρωγε η οικογένεια, όχι μόνο η οικογένεια, και άλλοι άνθρωποι βοηθούσε. Και είχε και ένα ραδιόφωνο που τότε αυτό δεν. Αφοραιόταν, λέγει το είχε σε ένα πηγάδι μέσα. Το είχε σε ένα πηγάδι και πήγε κάποιο και τον κατέδωσε, ότι ο Κεχαγιά είχε κάποιο από του πούμε. Αλλά προλάβανε, είχε ένα ραδιόφωνο ναι και το, βγά... το βάζανε τότε με... με κάποιο τρόπο ας πούμε, το βάζανε για να ακούνε <χει> ειδήσει, BBC και τέτοιοι. Ε... Αυτά θέλω να πω, δεν... ε... ναι θέλω να σας πω ότι όταν έφυγαν από τη Μητυλίνη για να έρθουν, ε, να μείνουν στο να στα προσφυγικά, Εκεί ε, τους δόθηκε ένα επίδομα γύρω στις 25.000 από ό,τι είχε πει ο πατέρας μου, το οποίο ε, αυτό βοήθησε με κάποιες άλλες οικονομίες που είχαν από την οικογένεια να πάρουν αυτό το σπίτι το μικρό ε, στο Βύρονα ε, που αργότερα το πούλησαν για να βοηθήσουν την αδελφή τη μεγαλύτερη να παντρευτεί και να και να κάνουν και εκείνοι κάτι που είχαν υπόψη του στη Θεσσαλονίκη για το μικρό σαχαροπλωστιό που είχα αφέρει νωρίτερα. Ε, Ξέχασα να σας πω ότι ε, σχετικά με τα πολιτικά, ο πατέρας μου άκουγα που έλεγε καλά λόγια για το Βενιζέλο, δεν ήταν βενιζελικός και βέβαια σε εμάς δεν μπορούσε να αναπτύξει τις ιδέες του. Ίσως ε, τον καιρό εκείνο είμαστε και μικροί. Η μητέρα μου ήταν μια απλή γυναίκα πούμε, της οικογένειας. Ε, δεν μιλούσαμε πολύ για πολιτικά θέματα. Ε, Διάβαζα αρκετές εφημερίδες ε, και ήταν ε, ε, μετριοπαθή ήτανε μετριοπαθής, ναι, προς το κέντρο.